We keep trying Αξία, γνωριμία με πολύ βρεγμένα χέρια. Λοιπόν, ήρθε, τώρα φεύγει. Θα ξανάρθει, μα δεμένετε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, περπατάμε τώρα. Περπατάμε, δηλαδή, περπατάω, περπατώ. Όλη την παντησία μου περπατάω. Φτάνω ζυγόνο, κοντοζυγόνο στο τελευταίο περίπτερο που συναντώ. Αλλά δεν το χρησιμοποιώ γιατί γνωρίζω πριν ω πελάτη ότι δεν έχει tweaks. Σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να είχα πάρει πιο πριν. Αλλά στο προηγούμενο ανοιχτό περίπτερο, τέτοια ώρα ο είναι λίγο παπάρι και αγενής, οπότε δεν ψωνίζω. Τέλο πάντων, στρίβω αριστερά, σοσθενώ, κατεβαίνω και συνέχεια στρίβω δεξιά. Πολυκατοικία εμφανίζεται, πολυκατοικία που με φιλοξενεί εμφανίζεται. Βγάζω κλειδιά πριν φτάσω στην πόρτα για να δείξω στο κάδωνα κύκλωση, ότι θα τον σπάσω στα τέσσερα όταν το προσπεράσω. Λοιπόν, το προσπερνάω, φτάνω στην πιλωτή και ύστερα στην είσοδο. Πατάω το χαλάκι και εκείνο αντιδρά με άντεγα μισορεμπινέ. Σπάσε, φύγε. Λοιπόν, προσπαθώ να ανοίξω. Μου λέει: Άλλαξα σήμερα τι κλειδαριέ, δεν μπαίνει. Προσπαθώ να καταλάβω το γιατί και ρωτάω γιατί, γιατί. Ξεφυσάει, μου σκάει όλη τη σκόνη τη δεκαετία που κουβαλάει και λέει: Ότι αν και δεν προοριζόμουν να λάβω μια απάντηση, θα τη λάβω μια και έχει παρατηρήσει πω είμαι φλόρο και κάπω στρέφει μια συμπάθεια για αυτού γενικά. Ειδικά όχι γιατί μου τα έχει μαζεμένα, αλλά τέλο πάντων. Λέει ότι ο λόγος που δεν μπορώ να αναμπώ δεν είναι ότι άλλαξε κλειδαριά μόνο, άλλωστε γνωρίζει ότι θα μπορούσα να φτάσω μέχρι το πέμπτο ο χρησιμοποιώντας το τελευταίο παλαμάκι που διαθέτω για αυτόν τον μήνα και να εκτιναχθώ. Άλλος, άλλος είναι ο λόγος, συνεχίζεις τη σάλτσα χωρίς να μπαίνει το θέμα, πότε το διακόπτω σε φάση τελείωνε, ναι. πες ρε μαλάκα. Κάνει ψήτ, μην ύψωνε στη φωνή για θα σου κάσω διπλή στα μάγουλα και θα ξαπλώσει. Λοιπόν, συνεχίζει λέει: κοίτα, δεν θα μπει και δεν θα ανέβει στο διαμέρισμα γιατί ο τύπο που είχε εκθέσει μια φορά λέγοντα ότι κατεβαίνει κάθε φορά στην πιλωτή και τον βλέπει να κατουρά τα λόγια τη ΔΕΗ και ύστεραν έρχεται και σου λέει: Πώ, απόψε, μίλησε και Παρίσι. Λοιπόν, αυτό ο τύπο διαμαρτυρήθηκε έντονα σε μένα και κατάλαβε, κατέλαβε, μάλλον το χώρο σου γιατί το έμαθε μια πηγή αυτό. Του διακόπτω λέω: Μπρε, αρχίδι, ποια πηγή. Ο μόνο που θα μπορούσα να το πει, τι μου λε, εσύ είσαι εσύ. Άλλωστε, εγώ ρε σε κατέβασα εδώ που είσαι άρχοντα, εγώ σε έφτιαξα. Ναι, λέει, με έφτιαξε που τόσα χρόνια το welcome που είχα πάνω μου κοίταζε την πόρτα σου. ότι να κοιτάει όσου έρχονται στο διαμέσμα. Ε, του λέω: Τι σε χάλασε αυτό. Γνέφι ότι έχω κάνει αρκετά και δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε. Οπότε να φύγω πριν τη αντιστεί. Σκέφτομαι ότι δεν θα βγάλω άκρη. Οπότε γύρω το κεφάλι και φεύγω.